Στη radio podcast επεισόδιο 21 Blackjack Εκείνε ρε παιδιά, Far West γίνανε. Πολύ ζέστηναν. Πούσε ρε μαλλόγε, πιάσε να υποβρέχεις το 4. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε Justin. Άκαι, μάλλον πρέπει να κάτσω να κάνω σοβαρή σαγωγή, γιατί αλλιώς ούτε με τελειώσουμε. Λοιπόν, ε, καλησπέρα σε όλους. 22 του Μηνός Ιουνίου 2008, Κυριακή βωγερματάκι. Sky ο Τζίτζικας. Ε, δεν είμαι ο Oτζτζικας, είμαι ο Σπυρος Κλέρμας Βαρώνης, κοντά σας για το πρώτο επεισόδιο του podcast Μυστήριο. Έχουμε καλή ακρόαση σε όλους. Ε, πολύ ζέστη, ανvarthetaσα κιόλας τα είχαμε επνηγίσαν στον δρόμα μας. έτσι να κάτσουμε λιγάκι να τα πούμε μισή ώρα τρία, τέταρτα, να χαζολογήσουμε λίγο, φτιάξτε καφεδάκι, Έχουμε πει δυνατά σήμερα, το τραγούδι που παίζει για χαλή από πίσω είναι από τους Δάντι Γουόρχολς, η μπαλάτη του κοντού Σερίφη έχει μεγαλύτερο τίτλο, μη γυαλάει κανένας, τον έχω σημειώσει εκπομπής. Εμπορικό συγκρότημα, παρόλα αυτά το τραγούδι είναι Podsafe, όπως πάντα από το Podsafe Music Network, TMN, όπως το λέμε έτσι συντομογραφικά στην ορολογία των podcasters, Ε, εντάξει, από ό,τι φαίνεται οι εταιρίες και τα συγκρονήματα έχουν καταλάβει ότι έχει ψωμί υπόθεση podcast και αρχίζουν και διαθέτουν έτσι τα πραγωδία τους ε, σε όλους εμάς τους podcasters να μπορούμε να κάνουμε έτσι λίγο πιο ποιοτική εκπομπή. Και όποιος ενδιαφέρεται φυσικά μπορεί να πάει και να το κατεβάσει ε, για πολύ χαμηλή τιμή στο music.podso.com Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να μπούμε στα θέματα για σήμερα, να μην σας καθυστερήσω περισσότερο από όσο χρειάζεται. Ε, ζέστη λοιπόν, ζέστη, πολύ ζέστη, πραγματικά πολύ ζέστη, γίνεται χαμός, δεν είμαι φαν της ζέστης, το έχω ξαναπεί και παλιότερα. Προτιμάμαι έτσι τη δροσιά και το καλοκαίρι πραγματικά δεν είναι η εποχή μου, αλλά εν πάση περιπτώσου. Αυτό το οποίο διάβαζα πριν λίγο και το έγραψα ήδη και στο blog ε, νωρίτερα στη μέρα, είναι ότι έχουν στην Ελλάδα. Eg har påtske fotkørsler i Elefsina, Salamina, i Achaea, jeg har Argolida, magnisia oppe i Epirus. Polle spørgessteder i stedet for at være Vi har i Vi Vi i Να δούμε, για να δούμε. Από την ζέστη και τη φωτιά, να... Αλλάξουμε έτσι, να πάμε στον άλλο, στον άλλο πόλο, στον Αντίποδα, να μιλήσουμε για πάπο. Θα μου πείτε πιο πάγο. Όχι στην Ελλάδα, οπωσδήποτε όχι και στο Μάσαι που έχουν 12 βαθμούς Κελσίου και ξεπαγιάζε. Έτσι γινάνη γεια σου γιάννη. Ποιο γιάνει. Λοιπόν, ε, να μιλήσουμε για τον πάγο στον άρι. Θα μου πείτε τι δουλειέ έχει εσύ να μιλήσεις για τον άρι. Δεν είσαι ειδικό. Ναι, εντάξει, δεν είμαι, κανένα από αυτού που σχολιάζουν όμω, δεν είναι επίση Έτσι, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. <Κι> Ο Γιάννης. Λοιπόν, εντάξει. Ε, για τον πάγος στον Άρη, λοιπόν. Πού κολλάει αυτό. Δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, ούτε από το blog, ούτε από το podcast. Εδώ και κάποιον καιρό έχει προσγειωθεί στον κόκκινο πλανήτη το Phoenix. Ο Phoenix, ένα μη επανδρομένο έτσι, ρομποτάκι όχημα της NASA για να συλλέξει πληροφορίες για τον Άρη. Και από ό,τι φαίνεται τα πρώτα βήματα δείχνουν ότι υπάρχει πάγος στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Υπάρχει πάγος στον Άρη και αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο πάγος είναι η στερή μορφή του νερού, Σημαίνει ότι υπάρχει νερό πάνω στον νεάρι και η παρουσία νερού είναι μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη και συντήρηση ζωής. Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι την επιστημονική κοινότητα και όλους τους ασχολούνται με τα διάφορα αστρονομικά και τα λοιπά τους έχει εξετάρει αρκετά, περιμένουμε και άλλα ευρήματα από το ρομποτάκι. Και έτσι φαίνεται πολύ, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το, όλο αυτό το setting που ψάχνουμε πληροφορίες για τους άλλους πλανήτες και αυτά Ίσως επειδή ο Άρης είναι κοντά μας, είναι σε μια απόσταση για τον ήλιο Που μπορεί να υποστηρίξει ε, και από θέμα θερμοκρασιών και τα λοιπά την ε, ύπαρξη ζωής σε παλαιότερες ίσως περίοδους ε, Αυτό το οποίο έχω να πω δεν είναι ούτε αστρονόμος ούτε ειδικός Είναι ότι εντάξει, το διάστημα έχει πολλά μυστήρια για μας και καλό είναι που ψαχνόμαστε Ό,τι βρίσκουμε και ό,τι καλό είναι νερό και πάγος στον Άρη λοιπόν. Ε, καλά θα ήταν να έπεφτε και λίγος πάγος κατά εδώ αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω θα συνεχίσουμε να σκάμε. Έτσι Γιάννη Γεια σου Γιάννη Λοιπόν, είπαμε καλοκαιρινή θεματολογία, έτσι χαλαρή, ελαφρύ, και το επόμενο είναι αρκετά πικάτικο έτσι θέμα. Ε, το Wii το ξέρετε έτσι, Nintendo, την κονσόλα που έχει βγάλει, που δουλεύει με δύο κοντόλια τα οποία κουνάει ο χρήστης στο χώρο και αντιλαμβάνεται τη θέση του. Το Wii Fit μπορεί να το ξέρετε αρκετή, για όσους δεν ξέρουν είναι ένα καινούριο παιχνίδι κατά κάποιον τρόπο να το πω έτσι που βγάλει Νιτέν. Είναι ένα πακέτο το οποίο έχει το παιχνίδι, το συντάκι, δηλαδή το δυσκάκι που βάζει μέσα στο. Στην κονσόλα για να παίξεις και έχει και μια σανίδα Κάτσα σανίδα που τη βάζει έτσι στο πάτωμα Έχει αυτή επικοινωνία σύρματα Με την κονσόλα και έχει μέσα αισθητήρες Βάρους, ισορροπία, στέκες επάνω Και σου λέει το πρόγραμμα και κάνεις διάφορα Γυμναστικές, ιστορίες, Ατάλο, Εκτάσεις, επικύψεις, ξέρω Τέλος πάντων. Λοιπόν, η ουσία πια είναι κάποια στιγμή σκάι στο ίντερνετ ένα βιντεάκι. Ε, με μια τύπησα την είχε τραβήξει ο γόμενο τη Βίντεο. Ε, και η οποία τύπησα τι κάνει. Παίζει στο Wii με το Wii fit. Παίζει χουλαχού. Κάνει χουλαχού στο Wii. Στέκεισπαν στη σανίδα και κάνει χουλαχού κουνά στη μέση του παρτόρθτου, του γοφού σου, ονόνο ή του. Και κράτα βάσει περντό τα χουλαχού και, και σκέφτη αριστερά δεξιά να πιάσει τα χουλαχού που σου πετάνε. Τέλος πάντων, άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε, ε, αυτό το βιντεάκι έγινε εντελώς viral, έσκασε όλο το ίντερνετ, έχει πάρει παραμάζομα όλα τα είδησογραφικά site. Ε, εντάξει, κοπέλα έχει καλή κίνηση, πρέπει να ομολογήσω. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα ήταν η δημοσιότητα, η δημοτικότητα του κλίπ αυτού, που μέχρι και το Playboy έπιασε και έβαλε κάποιες από τις Playmate που έχει βγάλει ας πούμε, να κάνουν κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να του παίξ Με ισορροπίες και κινήσεις και αυτά Με έτσι πολύ προκλητικά Σορτσάκια και ιστορίες και μπουρστάκια και, και τα ανέβασε βίντεο στο ίντερνετ ε, Εντάξει παιδιά Δεν έχω να βγω τίποτα η τεχνολογία Στην υπηρεσία της ε, άθλησης Και της σωστής, έτσι ε, καλής φυσικής κατάστασης ε, Να ζήσουν τα μπακούρια Μου πέφτουν τα στυλό εδώ πέρα Καταλαβαίνετε τι γίνεται εγώ θα, τα, θα βάλω linkάκι για το σχετικό άρθρο με το playboy από εκεί και πέρα όποιος ελεύθερος, δεσμευμένος, παντρεμένος θέλει να κάνει κλικ δεν φέρω καμία ευθύνη καλή απόλαυση παλικάρια στα βαρβά τα θέματα για σήμερα ένα ηλεκτρονικό ένα ιατρικό. Ε, πριν να ξεκινήσω έτσι να μπω στο λούκι στο, στο τριπάκι να βάλω άλλο ένα κομμάτι μουσικό να γουστάρουμε έτσι μια καλή κλασική βαρυροκιά Άντζελο Μινόλι, Take It Easy πάλι από το PMN ε, το βάζω, τα και επανέρχομαι αμέσως μετά με Apple και WWDC 2008. Φύγαμε. Είναι όλοι, πάρα πολύ καλός. Έτσι φέρνει λίγο σε, σε audio slave, σε Axel Rudy πέληγα και είναι καλό κομμάτι για Potsir. Λοιπόν, πριν να μπούμε στο ιατρικό θέμα να μιλήσουμε έτσι λίγο για δισκοκύλες σήμερα, θέλω πρώτα να ασχοληθούμε με την φετινή WWDC και με τις καινούργιες ανακοινώσεις της Apple. Έχω ήδη γράψει κάποια πραγματάκια στο blog, έχω εκθέσει τα γεγονότα, θέλω να κάνω κάποια σχόλια, καταρχάς για τους μη κατέχοντες, WWDC. Ο World Wide Developers Conference είναι το παγκόσμιο συνέδριο προγραμματιστών που κάνει κάθε χρόνο η Apple. Έχει διάρκεια μια εβδομάδα, γίνεται στην Καλιφόρνια αρχές καλοκαιριού, 7 ημέρες κατά τις οποίες μαζεύονται διάφοροι προγραμματιστές για Apple και από φέτος και για iPhone από όλο τον κόσμο και έτσι κάνουν διάφορα sessions, εργαστήρια, παραδόσεις, διαλέξεις κτλ. Κάθε χρονιά που γίνεται το συνέδριο μαζεύει όλο και περισσότερο κόσμο, φέτος ήταν sold out από καιρό πριν ένα από τα μεγαλύτερα event της Apple eh, παγκοσμίως eh, και όπως και κάθε μεγάλο event της Apple η eh, εισαγωγή, ο πρόλογος γίνεται από τον ίδιο το Steve Jobs την πρώτη μέρα, η πρώτη ομιλία μία μισή ώρα keynote στο οποίο παρουσιάζει διάφορα έτσι προϊόντα, γεγονότα, ανακοινώσεις Apple κτλ. Λοιπόν, ο θείος φέτος δεν απογοήτευσε. Ε, είχε αρκετές ανακοινώσεις και για το iPhone το καινούργιο το οποίο παρουσιάστηκε, το 3G, για το λειτουργικό έκδοση 2.0 το οποίο θα τρέχει στο καινούργιο το iPhone και θα διατεθεί και για το παλιό και για τα iPod Touch, ε, για την καινούργια υπηρεσία της Apple το mobile me, για το οποίο θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια και επίσης παρουσιάστηκε και το καινούργιο το λειτουργικό, η καινούργια έκδοση του λειτουργικού για Mac που βγάζει Apple, το MacOS 10,6 με λεωπάρτα ληστής του χιονιού ε, και εντάξει πούμε, κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν πέσει κάτω από το ραντάρ της ε, κοινής γνώμης θα ήθελα να τα φέρω έτσι στην επιφάνεια και να τα σχολιάσουμε λιγάκι μαζί λοιπόν Πρώτα απ' όλα, ε, να μιλήσουμε λίγο για το iPhone το καινούριο. Ε, εντάξει, είναι μια συσκευή η οποία ε, απ' την πρώτη της υλοποίησης κιόλας μάζεψε τα φώτα της δημοσιότητας, ήταν πολύ αναμενόμενη, τελικά ρίζωσε ε, στο καταναλωτικό κοινό. Ήδη είναι η δεύτερη-τρίτη παγκοσμίως δημοφιλέστερη συσκευή τσέπης κι ας λένε ότι θέλουν οι άλλες ε, μετρήσεις. Ε, οπωσδήποτε... Το γεγονό ότι το καινούργιο iPhone θα απολύται στη μισή τιμή θα βελτιώσει τρελά τι πωλήσει του. Το γεγονό ότι βελτιώνεται και σε τεχνικά θέματα, δηλαδή σε σχέση με το πρώτο, έχει 3G έχει ασωματωμένο όμω δέκτηνού αριφορική GPS δηλαδή και τα λοιπά. Οπωσδήποτε θα φέρουν πολύ κόσμο που έχει ενδιασμό να το αγοράσει. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνται οι όπως είναι η ικανότητα για λήψη βίντεο, η κανότητα για λήψη αποστολή με και κάποια άλλα. Ε, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία πολύ τα παρουσιάζουν ως μειονεκτήματα της συσκευής και τα λοιπά, τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη ξεπεραστεί. Δηλαδή εγώ στη δικιά μου συσκευή, στο δικό μου iPhone μπορώ και βίντεο να τραβήξω και MMS να λάβω και να στείλω και να κάνω πολλά ακόμη πράγματα, να βάλω ό,τι ρηκτόν θέλω και ούτω καθεξής. Ε, το μόνο ουσιαστικό ε, έλλειμμα που έχει η συσκευή και το οποίο μου έχει λείψει είναι η ικανότητα για αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth. Το Bluetooth που έχει ε, το iPhone μέχρι στιγμής είναι μόνο για λειτουργία CarKit, Hands Free κτλ. Ίσως να προσθεθεί η δυνατότητα για χρήση ε, Bluetooth δορυφορικής πλοήγησης, Bluetooth GPS 10 στο μέλλον, περιμένουμε να δούμε. Πάντως μέχρι στιγμής η συσκευή είναι πάρα πολύ δυνατή, έχει κατορθώσει η Apple να βγάλει κάτι το οποίο είναι εύχρηστο, ευχάριστο στη χρήση του πολύ στυλάτο και κομψό έτσι έχει δηλαδή μια πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι και ταυτόχρονα είναι μια σκευή η οποία είναι πολύ ισχυρή τεχνολογικά και προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες κάτι το οποίο δεν έχει κατορθώς καμία άλλη συσκευή. Τώρα αυτά όσον αφορά το iPhone θεωρώ ότι η έκδοση 2 του firmware θα φέρει πολλές βελτιώσεις η μεγάλη δύναμη της συσκευής και αυτό το έγραψα πρόσφατα και στο blog θα είναι στις εφαρμογ Ε, και εκεί πέρα πραγματικά θα δούμε επανάσταση. Ε, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Η καινούρια συσκευή πολύ υποχρεωτικά με δύο χρόνια συμβόλαιο. Στην Ελλάδα θα έρθει από τη Βόρταφν ανακοινωθεί τέλο πάντων κάποιε τιμέ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά. Δεν θέλω να κάνω παραπανήσια σχόλια για την Εδώ αγορά και για το πώ θα το προμηθευτούμε κλπ. Διότι είναι επισφαλές ακόμα. Από φθηνόπορο έχει ο Θεό θα ξαναμιλήσουμε. Αυτά τώρα όσον αφορά το iPhone. Από πέρα. Ε, ένα άλλο θέμα, όσον αφορά τους καλοθελητάδες, οι οποίοι λένε ότι τώρα που η Apple ασχολείται με το iPhone σαν κινητή πλατφόρμα και όσον αφορά το iTunes Store σαν πλατφόρμα πώλησης μουσικής και βίντεο και τα λοιπά Και αρχίζει και παραμελή τους Mac και το Mac OS. Ε, αυτό η ίδια η εταιρεία ε, το διέψευσε, το έκανε, το, το, το απέδειξε σαν μύθο, ε, δίνοντας στην δημοσιότητα κάποιες πληροφορίες για την καινούργια έκδοση του λειτουργικού, την 10.6 είπαμε το Snow Leopard. Ε, λοιπόν το Snow Leopard θα διατεθεί σε ένα χρόνο περίπου από τώρα. Ε, θα έχει διάφορες δυνατότητες σε βάση περιπτώσει. Ε, δεν θα είναι τόσο μια έκδοση η οποία θα προσφέρει νέα χαρακτηριστικά στους καταναλωτές, όσο μια έκδοση η οποία θα βελτιώνει τις τεχνολογίες που κρύβονται κάτω από το καφό, μέσα στη μηχανή. Ε, μία έκδοση η οποία δηλαδή θα αυξάνει την ταχύτητα, την σταθερότητα και την ασφάλεια του συστήματος ε, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τι κάνει η Apple βάζει τα θεμέλια για να μπορέσει να προσφέρει νέα χαρακτηριστικά στο μέλλον. Ε, κάνει το σύστημα πιο σταθερό, πιο αξιόπιστο. Ε, το κάνει να εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες που έχουν όλοι οι σύγχρονοι πολυγιστές, τους πολλαπλούς επεξεργαστές, τους Γρίγオリους επεξεργαστές που έχουν οι κάρτες γραφικών και τα λοιπά, κατά λοιπά βελτιώνει τις ικανότητες του συστήματος σε κάποια κέρια θέματα όπως είναι η αναπαραγωγή αρχίων πολυμέσων. Ε, και κάποιες νέες τεχνολογίες από το iPhone, έτσι, δηλαδή η τεχνογνωσία της εταιρίας πηγάνει από το ένα project το άλλο. Εν περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Σε ένα χρόνο, είπαμε, το περιμένουμε. Τώρα, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η εταιρεία, από ό,τι όλα δείχνουνε με την έκδοση 16 θα πάψει και την υποστήριξη για PowerPC επεξεργαστές, τους παλιούς επεξεργαστές που χρησιμοποιούσε η Apple πριν να κάνει τη μετάβαση σε Intel. Είναι μια λογική κίνηση αυτό και το περιμέναμε από το Leopard καλά-καλά, διότι είναι δύσκολο να κάνεις βελτιώσεις και να κρατάς υποστήριξη για δύο μοντέλα επεξεργαστών mm. τη στιγμή που προσπαθείς να βελτιώσεις την επίδοση του συστήματος κτλ. Και, και επιτέλους ήρθε η ώρα να μπει στο ράφι η PowerPC τεχνολογία. Όσοι έχουν η PowerPC η Mac θα συνεχίζουν να δουλεύουμε με το Leopard, είναι ένα πολύ καλό λειτουργικό, δεν χάνουν κάτι. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό, η Το δεύτερο είναι το εξής, ότι ε, είναι δύσκολο να απολύσεις στους τελικούς καταναλωτές ένα προϊόν που δεν τους προσφέρει νέες δυνατότητες. Γιατί όταν τους λες ότι ξέρεις έχω αυτό το και λειτουργικό, είναι η καινούρια έκδοση, βελτιώνεις φάλματα του παλιού, το κάνει πιο γρήγορο, πιο σταθερό. Ο αγοραστής σου λέει, αυτά θα έπρεπε ήδη να τα έχεις κάνει, γιατί με αναγκάζεις να πληρώσω έξτρα για να τα φτιάξω. Ε, αυτό πρέπει να σκεφτούμε όλοι και αυτό το οποίο φαίνεται ήδη στον ο Ε, σε δύο-τρία χρόνια από τώρα, το 2010 ή 2011, όταν θα βγαίνουν τα Windows 7 από τη Microsoft, με ό,τι νέα χαρακτηριστικά εμπασπηρετώσια έχουν, κλασικά τελευταία και μετά από τις εξελίξεις να ακολουθούν, η Apple θα έχει ήδη βγάλει του χρόνου την έκδοση 16, θα έχει βελτιωθεί τεχνικά, θα έχει στήσει τα δοκάρια, τις υποδομές, τα θεμέλια να το πω έτσι, για να μπορέσει να βγάλει πλέον χαρακτηριστικά και να ακολουθήσει το μέλλον. Και τότε πλέον όταν το 2011 θα βγαίνει η έκδοση 17 του macOS πολύ απλά θα τρίψει τον ανταγωνισμό στο πάτωμα. Είναι κάτι το οποίο ήδη το έχουμε δει να γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Η εταιρεία λοιπόν σχεδιάζει για το μέλλον. Και πραγματικά πιστεύω ότι εάν οι βελτιώσεις στην επίδοση του συστήματος και στην εξοπιστία του είναι αρκετές, το 16 θα είναι μια έκδοση που θα αξίζει να επενδύσουμε και να την αγοράσουμε. Έτσι μερικά πραγματάκια για το Snow Leopard αυτά. Και είχα κατά να πω και κάποια πραγματάκια, αρκετά πραγματάκια για το MobileMe, την καινούρια υπηρεσία της Apple που αντικαθιστά το .mac. Ε, ξεκίνησα να τα γράφω, έγινε μια διακοπή ρεύματος σε μπάση περιπτώσει, ή έχασα ό,τι είχα γράψει. Μάλλον δεν θα τα γράψω τώρα ε, στο podcast γιατί είναι αρκετά, μάλλον θα τα αναφέρω σε κάποιο post γραπτό στον Ιστέρη που θα μπορώ να εξηγήσω και κάποιους έτσι πιο τεχνικούς όρους Και τα κτλ. κτλ. Ε, σε γενικές γραμμές αυτά για την WWDC δεν θα επεκταθώ άλλο, ήδη έχω πλατιάσει ήταν μια καλή ε, έτσι, ομιλία του Steve Jobs, είχαμε αρκετές ανακοινώσεις, ζουμερές ανακοινώσεις και ας μην είχαμε νέα για καινούριους Mac Γενικά η Apple δείχνει τη στροφή στην φιλοσοφία του στον προσανατολισμό της αντί να βγάζει προϊόντα ξεκινάει να ασχολείται περισσότερο με υπηρεσίες. Δηλαδή κοιτάζει τι υπηρεσίες χρειάζονται ή πελάτες ή καταναλωτές και αναλόγως με το τι χρειάζεται για να υλοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες κανονίζει για τα προϊόντα που βγάζει. Προσωπικά το βρίσκω πολύ θετικό αυτό. Και θα δούμε στη συνέχεια τι πρόκειται να προκύψει. Λοιπόν θα Θα βάλω άλλο ένα κομμάτι που έχω κατεβάσει από PMN, ε, το Chicago από Άγγλισσουτ και στη συνέχεια θα πάμε να ασχοληθούμε με το ιατρικό θέμα για σήμερα που όπως είπαμε θα έχει να κάνει με τις δισκοκύλες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και σε λίγο θα μας πάλι μαζί. I tried to sleep Jobs just get... as I had almost lost my mind completely, the seas had shown a sign to melt away, sailed away towards many days. I sailed away so many ways, sailed away towards many. Λοιπόν, πάμε, δυσκοκύλε. Μάλλον το θέμα δεν θα έπρεπε να το εξειδικεύσει τόσο πολύ. Θα έπρεπε να πούμε γενικά προβλήματα των μέσο σπονδιλίων δίσκων, γιατί περιατού πρόκειται ουσιαστικά. Ε, αλλά εμπάσει περιπτώσει ο πολύ ο κόσμος δυσκοκύλε το καταλαβαίνει αυτό. Ε, πάμε να εξηγήσουμε πρώτα μερικά βασικά πραγματά, για να πούμε την ανατομία της περιοχής, να εξηγήσουμε πώ ακριβώ έχουν τα πράγματα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε παρακάτω στη συνέχεια τι συμβαίνει. Λοιπόν, το νευρικό σύστημα στον άνθρωπο χωρίζεται χοντρικά έτσι ατρά σε τρεις μεγάλες ε, κατηγορίες. Είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα, το περιφερικό νευρικό σύστημα και το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Το πρώτο το κεντρικό νευρικό σύστημα συμπεριλαμβάνει τον εγκέφαλο και τον οτιό μυελό. Είναι, να το πω απλά, η έδρα λήψη αποφάσεων. Είναι το σημείο στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από την περιφέρεια. Ε, όπου συμπληρώνονται αλλήλως συμπληρώνονται μεταξύ τους όπου υπάρχουν όλες οι ανώτερες αγκεφαλικές λειτουργίες σκέψη, λογική, συνέσθημα ε, είναι το κέντρο λειτουργίας για πολλές βασικές φυτικές όπως λέμε λειτουργίες του σώματος για την αναπνοή, για την ε, ε, λειτουργία της καρδιάς όπως επίσης είναι και το σημείο από το οποίο ξεκινάνε και φεύγουν προς την περιφέρεια όλες οι εντολές ε, για να κινηθούν τα διάφορα μέλη του σώματός μας κτλ. Το δεύτερο το περιφερικό νευρικό σύστημα συμπεριλαμβάνει όλα τα νεύρα τα οποία ξεκινάνε από και καταλήγουνε στον και στον εγκέφαλο, δηλαδή στο κεντρικό νευρικό. και τα οποία είτε είναι φορείς πληροφοριών από την περιφέρεια προς το κέντρο, ε, πληροφορίες αισθητικές, απτικές, αλγινές ή οτιδήποτε άλλο, ή μεταφέρουν τις εντολές που λέγαμε από το κεντρικό νευρικό σύστημα στις μύες της περιφέρειας. Το περιφερικό νευρικό σύστημα είναι εκζεπλωμένο όλο μας το σώμα. Και τέλο υπάρχει και το αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο συνεργάζεται στενά με μετά δύο, το οποίο λειτουργεί χωρί την γνώση μα και τη βούλησή μα λειτουργεί αυτόματα, αυτόνο όπως λέει και το όνομα. Ε, έχει δύο κλάδους, το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό, οι οποίοι ανταγωνίζονται ο ένα στον άλλον. Και αυτό το σύστημα αφορά περισσότερο την ε, διατήρηση της ομιώσταση, της ισορροπίας του ανθρωπίνου σώματος. Και όπως είπαμε, λειτουργεί από μόνο του χωρί τη βούλησή Λοιπόν, εμεί θα ασχοληθούμε τώρα περισσότερο με το κεντρικό νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα με τον οτιίμα μυελό. Η σπονδυλική μα στήλη τώρα, η ραχοκοκαλιά μας όπως λέμε, ε, αποτελείται από πολλά διαφορετικά οστά που τα λέμε σπονδύλους, και που έχουν διαφορετικό σχήμα αναλόγω τη περιοχή του σώματος στην οποία βρίσκονται και τις μηχανικές ανάγκες που εξυπηρετούν. Από πάνω προ τα κάτω υπάρχουν τέσσερα είδη σπονδύλων. Είναι η αυφενική σκόνδειλη, οι 7 αυφενικοί σόνδηλοι οι οποίοι βρίσκονται πάνω πάνω, στον πρώτο και στον δεύτερο τη ρίζε κεφαλή. Αμέσω από κάτω είναι οι 12 φορακίνονικοί σόνδηλοι από του οποίου ξεκινάνε οι πλευρές και που αποτελούν κομμάτι του θωρακικού κλοβού του θωρακάμ. Ακριβώς από κάτω είναι η πέντε οσφυγικοί σπόνδυλοι στην περιοχή που ο κόσμος λαϊκά τη λέει μέση και οι οποίοι μηχανικά αντέχουν και υφίσταται και το μεγαλύτερο βάρος, τη μεγαλύτερη έτσι μηχανική καταπόνηση Και παρακάτω υπάρχουν οι σπόνδυλοι και ο κόκκιγας που αποτελούν κομμάτι της λεκάνης και το κάτω άκρο της μοδυλικής στήλης. Τώρα, οι σπόνδυλοι ε, έχουν όλοι στην μέση ε, μια τρύπα, ένα τρίμα όπως λέμε. Ε, όπως είναι λοιπόν η σπονδυλική στήλη αποτελούμενη από όλους σπονδύλους στιβαγμένους τον ένα πάνω στον άλλον, αυτά τα τρίματα δημιουργούν έναν σωλήνα συνεχή και διάκοπο. Είναι ο λεγόμενος νοτιαίος σωλήνας ε, μέσα στον οποίο βρίσκεται ο νοτιαίος μυελός μας. Ο οποίος νοτιαίος μυελός στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια του εγκεφάλου προς τα κάτω αποτελείται από νευρικές σύνες, από νευρικά δεμάτια, που ε, είτε ξεκινάνε από τον εγκέφαλο, είτε καταλήγουν στον εγκέφαλο. Αυτά που ξεκινάνε με ε, μεταφέρουν οι προς τα κάτω, προς την περιφέρεια. Αυτά που καταλήγουν έχουν οι για τον εγκέφαλο. Ε, οπότε λοιπόν τι γίνεται. Ε, μεταξύ ε, των ε, σπονδύλων ε, κα, σχηματίζονται κάθεται ένα στον άλλον, άλλες, τρύπες, κάποια από τα οποία ξεκινάνε και φεύγουν τα νεύρα τα οποία καταλήγουν στην περιφέρεια. Σε αυτά τα σημεία είναι που βρίσκονται και οι λεγόμενες νευρυτικές ρίζες, ε, οι οποίες ρίζες ουσιαστικά είναι η αρχή των νεύρων του περιφερικού νευρικού συστήματος, όπως εκφίονται, όπως βγαίνουν από το νοτιέο μυελό. Οι σπόνδυλοι δεν έρχονται ο ένας σε άμεση επαφή με τον επόμενο και αυτό γιατί εάν ήταν έτσι τα πράγματα δεν θα είχαμε την ευλυγησία, την μηχανική ελαστικότητα και αντοχή που έχει ραχοκοκαλιά μας και ο ένας σπόνδυλος με τον άλλο θα τρίβονταν και θα φτύρονταν πολύ πιο εύκολα. Ε, μεταξύ λοιπόν του κάθε σπονδύλου με τον επόμενο στα μέσοσπονδύλια διαστήματα όπως λέμε υπάρχει ε, ένας μέσοσπονδύλιος δίσκος ε, ο οποίος στην πραγματικότητα τι είναι, είναι ε, ένα οειδές υλικό, είναι ένας οειδής δίσκος ο οποίος αποτελείται από δύο κομμάτια είναι εινοελαστικός η περιφέρεια του έχει έναν περιφερικό δακτύλιο που είναι εινόδης, πιο ανθεκτικός δηλαδή σε καταπονείς μηχανικές και στη μέση έχει έναν πυρήνα που είναι περισσότερο ελαστικός, πιο μαλακός Και μεταξύ του κάθε σπονδύλου και του απομέου, υπάρχει ένας μέσο δίσκος. Οπότε λοιπόν τι γίνεται, αυτοί οι δίσκοι λειτουργούν κατά κάποιον τρόπο όπως ένα μορτισέ. Είναι τα μορτισέ της σπονδυλικής μα Δέχονται παραμόρφωση ανάλογα με τις δυνάμεις που ασκούνται στη τρέχον μας, μα, συμπιέζονται, και γενικότερα βοηθάνε στο να μην οι τόσο πολύ. Είτε επειδή ο άνθρωπος γερνάει, οπότε φυσιολογικά οι μεσοσποδύλοι δίσκοι αρχίζουν και σκληραίνουν σιγά σιγά, χάνουν την ελαστικότητά τους. Είτε επειδή κάποιος έχει υποστεί έναν τραυματισμό. Είτε επειδή κάποιος κακομεταχειρίζεται τη σποδυλική του στήλη και σηκώνει πολλά βάρη ή με λάθος τρόπο ή δεν κάνει καλή γυμναστική, καλή άσκηση και προσπαθεί να σηκώσει βάρη. Για διάφορους λοιπόν αυτούς τους λόγους υπάρχει η περίπτωση Κάποιο δίσκος να υποστη βλάβη. Και όταν λέω βλάβη, τι ενώ. Όπως είπαμε πιο πριν, ο κάθε μέσο δίσκος έχει δύο κομμάτια. Γύρω γύρω. Η περιφέρεια είναι ο ενώδη δακτρίλει που αποτελείται από ενό δυο και είναι πιο ανθεκτικός μηχανικά και λιγότερο παραμορφώσιμος. Και στο κέντρο υπάρχει ο πικτοιδή πυρήνας που είναι πιο ελαστικός, πιο μαλακός. Φανταστείτε, ένα ντόνατ κατά κάποιον τρόπο, που στη μέση έχει την κρέμα ή τη σοκολάτα. Κάμπο έτσι είναι και ένα δίσκο. Λοιπόν, Για κάποιους από τους λόγους που αναφέραμε λοιπόν υπάρχει περίπτωση κάποιο κομμάτι του ινόδους δακτυλίου να μαλακώσει, να χαλαρώσει, να χάσει τη μηχανική του αντοχή. Σε αυτή την περίπτωση, λόγω της πίεσης που υφίσταται ο δίσκος από πάνω και από κάτω, από τους σπονδύλους τους παρακείμενους, πιέζεται ο πυρήνας και προφανώς θα φύγει προς την κατεύθυνση όπου υπάρχει λιγότερη αντίσταση, στο σημείο δηλαδή του ενόδους δακτυλίου, όπου δεν υπάρχει ε, η δομική ακεραιότητα που θα έπρεπε να υπάρχει. Ακριβώς αυτό είναι και η πρόπτωση μέσω σπονδυλίου δίσκου, η δισκοκύλη που λέει ο πολλής ο κόσμος. Ε, γιατί μας πειράζει τώρα αυτό. Διότι ε, όπως είναι κατασκευασμένη σπονδυλική στήλη, συνηθέστερο είναι... Όταν κάπως δίσκος παρουσιάζει κύλι, όταν κάπως σπύρινας δίσκου προπύπτι να προπύπτι προς τον χώρο του οτιόσόλη na προστακίδι δηλαδή που βρίσκεται τον οτιόσ μυελός. Άρα λοιπόν στο σημείο όπου γίνεται η πρόπτωση, ο πικτοειδής σπύρινας πιέζει κατά στατιστική πάντα πιθανότητα είτε κομμάτι του οτιόο μυελού, είτε κάποια ρίζα νεύρου που εκφεύεται από το οτιόο μυελός σε εκείνο το επίπεδο. Και ακριβώς για αυτό το λόγο έχουμε κατά διάφραση συμπτώματα της προπτώσης με σπονδυλίου δίσκου. Φυσικά αυτά τα συμπτώματα θα είναι σχετικά και με την περιοχή στην οποία εμφανίζεται ο μισοσπονδύλιος δίσκος να προπύπτει. Τι εννοώ από τα διαφορετικά επίπεδα της μοντελικής στήλης από τα διαφορετικά επίπεδα του οτιού μυελού φεύγουν τα διάφορα νεύρα όπως είπαμε που βουνεvrών το σώμα μας και από κάθε σημείο φεύγουν και τα νεύρα που νευρώνουν και διαφορετικό διαφορετικές περιοχές του σώματός μας οπότε αναλόγως την περιοχή αναλόγως το σπονδυλό στο στον οποίο εμφανίζεται η πρόπτωση θα πιέζεται διαφορετικό σημείο του οτιού μυελού θα πιέζονται διαφορετικές ρίζες νεύρων και τα συμπτώματα θα προκύπτουν από το ανάλογο ε, τμήμα του σώματος Τα οποία συμπτώματα βεβαίως, να το πούμε και αυτό, συμπεριλαμβάνουν πόνο, μούδιασμα στη προσβεβλημένη περιοχή, ε, κάποια απώλεια της αίσθησης της αφής, ε, μυϊκή αδυναμία και πάλι λέγοντας. Και τα οποία μεταβάλλονται αναλόγως στο πώς ασκείται η πίεση, πόσο μεγάλη είναι αυτή η πίεση κτλ. Για να μπορέσουμε να πούμε με σιγουριά ότι ένας ασθενής πάσχει από πρόπτωση μεσοσπονδυλίου δίσκου ή από κάποια αντίστοιχη δισκοπάθεια, Ε, πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε κάποια απεικονιστική εξέτα στα χέρια μα. Κάποια αξονική μαγνητική τομογραφία κατά προτίμηση, η οποία θα μας δείξει ακριβώς σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η βλάβη, πόσο μεγάλη είναι η βλάβη και εμπάσει περιπτώσει, από εκεί μπορούμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα για το πώς προκλήθηκε, για το πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, θα πούμε κάποια πράγματα συνέχεια κτλ. Σε ορισμένους ασθενείς ε, αναλόγως πάντα βεβαίω, τη εκτάσεω τη βλάβη και τη σωματική του διαπλάσε, ακόμα και μια απλή ακρινογραφία, εάν γίνει σωστά μπορεί να δείξει την πρόοπτωση του μεσοσποντηλίου δίσκου. Παρ' όλα αυτά η εξέταση εκλογής παραμένει σήμερα η μαγνητική, κατά πρώτο λόγο, και η αξονική σε δεύτερη φάση τομογραφία, που μπορούν να μας δώσουν πραγματικά πάρα πολλές πληροφορίες. Τώρα, όσον αφορά τη θεραπεία, ε, οι περισσότερες περιπτώσεις δισκοπάθειας, ευτυχώς, Δεν είναι πλήρες προπτώσεις μεσοσπονδυλίων δίσκων, είναι μικρές παραμορφώσεις των δίσκον προπέτια του πυκτοειδούς πυρήνα κτλ. Δηλαδή είναι μικρότερο βαθμού και προκαλούν και μικρότερα συμπτώματα, έτσι, κάποια πονάκια στο ισχύο, κάποια μουδιάσματα κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν πάμε κατευθείαν στο χειρουργείο σε αυτού του ασθενεί. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με κάποια προσπάθεια για ε, επιμόρφωση του ασθενούς να στέκεται καλύτερα, να έχει καλύτερη στάση, να μην καταπονεί τον σκελετό του άδικα, να κάνει έτσι λίγο γυμναστική κάποια φυσιοθεραπεία, κάποιες ασκήσεις που θα τον βοηθήσουν να βελτιώσει λίγο την κατάσταση. Και πάει λέγοντας, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις ο μέσο μοντήριο ανακτά την δομική του ακερτότητα και τα συμπτώματα υποχωρούν και βελτιώνονται. Εάν παρ' αυτά δεν βελτιωθούν, μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε έτσι μια τοπική φαρμακευτική αγωγή με κορτιζόνες κτλ. Εάν δοκιμάσουμε αυτές τις συντηρητικές μεθόδους και αποτέχουν, τότε πλέον μπορούμε να μιλήσουμε για χειρουργική θεραπεία. Η οποία, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγο να μπούμε σε λεπτομέρειε, υπάρχουν πολλά είδη χειρουργική θεραπείας, ε, Το καθάμε με τα πλεονεκτήματα και τα μειονοίματα του, οπωσδήποτε τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Ε, έχει βεβαίω, όπως και κάθε χειρουργική θεραπεία τα ρίσκα, τα ρίσκα και τους κινδύνου τη. Αλλά κατά κανόνα, εάν ε, δεν είναι πολύ σοβαρή βλάβη και δεν έχει ε, παρουσιαστεί βλάβη για πάρα πολύ καιρό και το χειρουργείο γίνει σωστά, κατά κανόνα η ανάρωση είναι ε, πάρα, πάρα, πάρα πολύ επιτυχία σε μεγάλο ποσοστό. Ε, σε γενικές γραμμές αυτά για τις ε, δισκοπάθειες ε, Αυτό το οποίο έχω εγώ να προτείνω Δύο πραγματάκια Καταρχάς ε, Αν κάποιος κυρίως έτσι Μεσήλικας προς ε, λίγο προχωρημένης ηλικίας ε, Δει ότι παρουσιάζει κάποια τέτοια συμπτώματα Πόνο από την μέση του ε, Ή βλέπει ότι ανάλογως με το Όταν σηκώνει βάρη Όταν ξαπλώνει Όταν κάθεται Όταν κάνει συγκεκριμένες κινήσεις Παρατηρεί να μουδιάζει κυρίως στα κάτω άκρα, στο πίσω μέρος του μιρού, του ποδιού, στους εγλούτους, τους γοφούς και ούτω καθεξής ε, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να παρουσιάσει κάποια δισκοπάσια και καλό θα ήταν να δει έναν ορθοπεδικό να τον κατευθύνει παραπέρα τι θα χρειαστεί να κάνει διαγνωστικά για να δει τι γίνεται ε, δεν πάει να πει ότι όποιος παρουσιάζει αυτά τα συμπτώματα σώνει και καλά έχει δυσκοπάθεια μπορεί απλώς κάποιος να έχει ταλαιπωρήσει κάποιο νεύρο να έχει κάποια ψήξη, να έχει κάποιο στεόφυτο αλλά καλό θα είναι όποιος εμφανίζει αυτά τα συμπτώματα το ξανατονίζω ειδικά σε λίγο πιο προχωρημένες ηλικίες καλό είναι να ψάχνετε, ένα αυτό και δεύτερον, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να μην αναπτύξουμε μ Σε γενικές γραμμές το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να φροντίζει το σώμα του. Και τι εννοώ, ε, να μην το κακό να μην προσπαθεί κάποιος να σηκώσει πολλά βάρη αγύμναστος, να μην κάνει υπερβολές, να σηκώνει αν χρειάζεται βάρη με τη σωστή τεχνική που σημαίνει χωρίς να σκύβει και με το βάρος κοντά στο σώμα του και όχι σε απόσταση. Ε, καλό είναι να κάνουμε κάποια γυμναστική, κάποιες κάμψεις, κάποιες, κάποιες, κάποιες επικύψεις σε μάση περιπτώσει. Η καλή φυσική κατάσταση βοηθάει γενικά. Όσον αφορά τις ε, δισκοπάθειες και τις δισκοκύλες, αυτά ε, εννοείται, και το είπα και πιο πριν, πως όποιος έχει απορία ή κάποιο προβληματισμό μπορεί να επικαινονήσει μαζί μου και να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, ήδη είμαστε στα 39 λεπτά εκπομπής. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε για αποφώνηση σιγά-σιγά και να το λήξουμε κάπου χαρά επεισόδιο σήμερα και κουτσομπολιό κάναμε και το ιατρικό μας θέμα το καλύψαμε και μουσική παίξαμε και όλα ωραία δεν πιστεύω να έχει κανένα παράπονο, είμαστε φουλ κομπλές σήμερα ε, εντάξει τώρα έχει φτάσει 7.30 ώρα το απόγευμα έχει πέσει ο ήλιος και θα περάσει ακόμα ο μέχρι να ανέβει η να τελειωτικά έτσι να τοποθετηθεί πάνω Ε, τώρα το πότε θα τα ξαναπούμε εμείς, δύσκολη ερώτηση, ε, κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο εγώ θα ανέβω στο χωριό διότι τελειώνουν και τα μαθήματα της σχολής, έχω ολοκληρώσει τις παραδόσεις και έχω άλλη μια εξέταση για πτυχίο, κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσω για την ορκομοσία, τώρα θα δούμε πως θα γίνει, δεν μπορώ να εγγυλίθω κάτι γιατί το πρόγραμμα είναι ρευστό. Πάντως κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε, αυτό το μόνο σίγουρο δεν χρειάζεται να έτσι. Λοιπόν, για την ώρα, από εμένα, το Σπύρο Φλέρμας Μπαρούνι, να είστε καλά, να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα, καλή ξεκούραση, μπαίνει καλοκαίρι, σας θέλω δυνατούς, στις επάλξεις επιθετικούς, να περάσουμε όλοι καλά, έτσι να βγάλουμε το άκτη μας. Λοιπόν, για χαρά και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε ωραία. Τα λέμε. Καλό απόγευμα, καληνύχτα.